Έκτο μάθημα Μία συνομιλία Ποι είναι οι επισκέπτες μας Είναι η ανιψιάσας, ο αδελφός σα, η γυναίκα του και ο φίλος τους ο κύριος Πετρόπουλος Ποιος συστήνει τον κύριο Πετρόπουλο Ο αδελφός σα τον συστήνει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 Μιλάτε για τα πολιτικά, για τις δουλειές σας και για τα νέα της ημέρας.